Ανθρώπο, που ναι, ναι, που του καθοδηγούν έτσι με τον δεδειγμένο τρόπο, να πάρουν όλα εκείνα τα εφόδια που θα του δώσουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν μια θέση Πράγματι, γιατί Αυτή η νέα υπηρεσία που αναφέρθηκα πριν προσφέρει δωρεάν εξειδικευμένα σεμινάρια στον τομέα αναζήτηση εργασία και προβλέπει στην ικανοποίηση τη προφανέστατη ανάγκη των ανέργων για υποστήριξη και καθοδήγηση σε όλε αυτέ τι εξαιρετικά δύσκολε συγκυριακέ και ανταγωνιστικέ συνθήκε που εμπλέκονται σήμερα στην αγορά εργασία. Απευθύνεται κυρίω σε άτομα που βρίσκονται στο στάδιο αναζήτηση εργασία και ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τι κατάλληλε γνώσει, όπω προετοιμασία βιογραφικού σημειώματο, συμμετοχή σε συνεντεύξει, εργαλεία αναζήτηση εργασία κλπ. για να διεκδικήσουν με αξιώσει πλέον μια θέση, εργα... μια θέση στην αγορά εργασία. Ε, τα... Πρέπει να πω και λίγα αποτελέσματα σε σχέση με την πιλωτική αυτή εφαρμογή του προγράμματο από κάποια ερωτηματολόγια που. Πήρξαν αξιολόγηση και επίδρασή του στην αναζήτηση εργασία από αυτού που συμμετείχαν. Ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και ελπιδοφόρα για τη μελλοντική πορεία και επέκταση τη υπηρεσία αυτή από τι βιβλιοθήκε, αλλά κυρίω από τη θετική επίπτωση στην προσπάθεια των ανέργων για ανέβρεση εργασία. Αναφέρεται προηγουμένω σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εδώ λοιπόν στη χώρα μα το 88% των συμμεταχόντων εκτίμησαν θετικά ε, όλη αυτή τη δράση, 47% πάρα πολύ καλή και το 41% Πολύ καλή, Καλή μάλλον. Τι γνώσει που αποκόμισαν από το σεμινάριο και του χρησιμεύσαν στα επόμενα βήματά του για την αναζήτηση εργασία. Το 23% από αυτού που παρακολούθησαν το σεμινάριο ήταν ανεργοί σε διάστημα περίπου δύο μήνε μετά, μέχρι την ημέρα που συμπλήρωσαν το ρηματολόγιο, βρήκαν δουλειά. Και μάλιστα το 76% από αυτούς θεωρεί ότι στην εξέβρεση εργασία συνέβαλε καθοριστικά η γνώση που αποκόμισαν από τα σεμινάρια. Το 28%, όπω και πριν, πάρα πολύ καλή και το 48% πολύ καλή, Ακόμα και από αυτούς που σεμινάρια και δεν ήταν άνεργοι, το 96% εκτιμά ότι η γνώση που, που αποκόμισαν ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη τόσο για τους ίδιους όσο και για τους ανθρώπους του περιβάλλοντός τους. Ε, να μην αναφερθώ πάλι σε αριθμούς. Και επίση για το αν θα πρέπει η βιβλιοθήκη να εντάξει τις τακτικέ υπηρεσίε τη στο πρόγραμμα, αναζήτησης εργασία με οργάνωτη βιβλιοθήκη, το 96% Δημήτρη, αυτό έχει μεγάλη σημασία, σε ναι. Είναι σχεδόν σχεδόν λοιπόν όλοι οι συμμετέχοντες, το 99% θεωρεί αναγκαίο να επεκταθεί το πρόγραμμα αυτό και σε άλλε βιβλιοθήκε. Με όλα αυτά λοιπόν τα στοιχεία, το πρόγραμμα θα συνεχιστεί στι τέσσερι αυτέ βιβλιοθήκε που ανέφερα τη Τερά Ελλάδα. Αμέσω του επόμενου μήνε, για Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο του 2013, με τη διεξαγωγή ενό νέου κύκλου σεμιναρίων τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Θα υπάρξει άνοιγμα αυτή τη υπηρεσία στην ευρύτερη κοινότητα με εκδηλώσει και συνεργασίε με φορεί που σχετίζονται με την αγορά εργασία. Παραδείγματο χάρη, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το ξέρω και από το γιο μου που τυχαίνει να είναι στο Δημοκρίδιο. Σύνδεση λοιπόν αυτή τη δράση με το γραφείο διασύνδεση του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκη. Θα πρέπει να πω εδώ ότι το Δημοκρίτου Πανεπιστημίου. Το τμήμα αυτό τη διασύνδεση με τα αγορά-εργασία είναι από τα καλύτερα στην κόρμα. Από τα καλύτερα και, και γίνεται τα πιο, και τα πιο οργανωμένα και δεν έχει τίποτα να ζηλέψει. Από ανάλογε προσπάθειες, όχι μόνο βέβαια σε, στη χώρα μας, αλλά και σε πανευρωπαϊκό και σε διεθνέ επίπεδο. Και είπα, έχω και προσωπική εμπειρία από το γιόμο από αυτή την. Ε, και δράση, τη να πούμε ότι κα, το προσεχέ διάστημα θα παρουσιάσουμε αυτή την υπηρεσία, γιατί αποδεικνύει ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια, Ακριβώς. μέσα από τι υπηρεσίε που παρέχουν, ε, βρίσκονται στην πρωτοπορία. Ε, με το να προσφέρουν υπηρεσίε όχι μόνο στα μέλη τη ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά κυρίω στην κοινωνία, στο κοινωνικό σύνολο. Και... Τα πανεπιστήμια λοιπόν είναι μέσα στη ζωή, ακόμα και ε, με το να παρέχουν τέτοιου είδου υπηρεσίε. Και κυρίω να είναι κοντά στον φοιτητή στο επόμενο βήμα του, διότι δεν είναι το, το, το, το ζητούμενο πλέον, πλέον το ζητούμενο δεν είναι να αποκτήσει ένα πτυχίο. Το θέμα είναι πώ αυτό το πτυχίο θα το αξιοποιήσει βγαίνοντα μετά στην αγορά εργασία. Αν λοιπόν τα ίδια τα πανεπιστήμια δεν έχουν. Ανοίξει το δρόμο και την πλατφόρμα το πώ αυτοί οι άνθρωποι θα πορευθούν στα επόμενα στάδια τη ζωή του. Ποιο θα το κάνει, Το οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο ενδέχεται να είναι μακριά από το αντικείμενο σπουδών, Είναι βέβαια, πολύ σημαντική αυτή η δράση. Αν δείτε τη συγκεκριμένη υπηρεσία ε, στο Δημοκρατήριο, ότι έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια, διαρκώ εμπλουτίζεται. Ε, και είναι πραγματικά έτσι μία Όχι υπηρεσία. μόνο σε ελληνικό επίπεδο, όπω είδες ναι, ναι. και σε διεθνές. Αυτό είναι πάρα ναι. πολύ σημαντικό δηλαδή. Ναι. Αξίζει το κόπο να το, ε, το παρουσιάσουμε το και να το κάνουμε. Ε, τώρα, ε, για όλους τους φίλου που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν αυτά τα σεμινάρια στι βιοθήκες που έχουν και υλοποιούν αυτό το πρόγραμμα, μπορούν να μπαίνουν στι, στις τοσελίδες των βιβλιοθηκών να μπορούν ε, να ενημερώνονται για να ε, συμμετέχουν.